Μου Εγώ, ναι. Ένα ρε, λέει. Καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Εντάξει, λέω το ξανακλάωτερ, εσύ. Σάφτομαι εκεί πέρα, το κοιτάζω και λέω Πάθατε τίποτα και δεν τα ανεβάζετε. Ε, το έχουμε πει, αλλά μην φανταστείς και το σύστημα υπολειτουργεί. Τι ε, να κάνουμε, ξα... ε, είναι όποιου έχουμε τώρα. Οι καλοί δουλεύανε. Καλή μιλή, αντα... Απλά εντάξει, από εκεί πέρα τα χωρί διαφημίσει, μια χαρά και ωραία, ε, πάνω, τι χωρί διαφημίσει, δεν έχει χωρί όταν, όταν το βλέπω τι δεν Ε, ενώ, εντάξει, το έχω ξεχάσει. Όχι, εντάξει, Έτσι, όλα καλά. Τώρα το ερώτημα, πάμε σε λίγο κάτι πιο σοβαρό. Αρχικά. Για λίγο η Τι να κάνω, τι να ψηφίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω, πώ το λένε, ερωτηματικό. Ήμουνα μεταξύ, ήμουνα. Ζακλίνω σοβαρό, αλλά λέω πως τον κύριο κασελάκι, Γιατί έχει γυρίσει πολύ δυναμικά τελευταία και δεν ξέρω τι να κάνω. Εσύ τι θα μου Είμαι πολύ αριστερό. Και ξέρω εγώ λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. λίγο πιο χαμηλά για να το καταλαβαίνουν και οι πολλοί. γι' αυτό. Οπότε πάω γκλέτσο. Παζεκλέτσο και συ. Πάου wow, mm. αρέσει το λεβέντι. Εγώ... Δεν τα είδα τα αυτά! Είμαι με του λεβέντε και όχι με του λεβαιτομαλάκε. Γιατί έχει και τέτοιου υποψηφίου αν έχει υπόψη σου. Να μα πρόσφαι. Δεν πιστεύει πω το λέει ότι και πολλά μπορεί να παίξει πολύ σοβαρά μπάλα. Δε καταλαβαίνω πάντων, δεν καταλαβαίνω τον συντηρημό σου. Τέλο πάντων, ναι. Έχει να δει συνδυασμό. Πάντω και το τελευταίο δεν θέλω στο συνέδριο θα έπρεπε να πάω μια τρελή επιδεία να βρεθεί κάποιο εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε Α το πούμε με τη δημοσιογραφική ιδιότητα να με πάρεις μαζί και να πάμε μαζί να το παρακολουθήσουμε. Θεωρώ το Βασανιστήριο. Και να το κάνουμε στον εαυτό μα αυτό. Όχι, όχι, όχι. Βασανιστήριο είναι αυτό. Δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι Καλή τύχη. Αν αντέχει, πήγαινε. Αλλά να πάρει τον απαραίτητο εξοπλισμό από το φαρμακείο. Έλα, σου Για να δω, θα Υπό το βρω. Ποια χώρα έχει το καλύτερο σύστημα υγεία σύμφωνα με το Σταμάτι Σαχάρο, που είναι δημοσιογράφο. Α δώσω τρει επιλογέ. Για δώσε η εγώ, Ελλάδα, Ελλάδα, η, Ελλάδα η Κούβα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ελλάδα, καραμπινάτο. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φίλε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έλα, ρε, γαμώ. Σταμάτη Ζαχάρο. σου να κοντάω, κοντά μα. Κλεισιάζουμε, είσαι πρώτο. Ανήκουμε ει Δύση, οπότε είναι θέμα χρόνου. Ανήκουμε ει τη Δύση. Αυτό ποιο είναι το μεταξύ ο δημοσιογράφο. Το one, one. Δεν ξέρω αν το ξέρει.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 Έλα, δε αποστολή. Έλα. Έλα. αριστερή καραβάνα εδώ. Τι είσαι? Αριστερή καραβάνα. Έχουμε μερικέ φορέ τηλεφωνήσει. Να σου πω, γιατί δουλεύουμε μερικοί και δεν μπορούμε να σε παίρνουμε τηλεφώνου συνέχεια. Πριν κάνω δύο Πέμπτε, είχατε βάλει ένα απόσπασμα από ομιλία στη Βουλή όσον αφορά τον Λαμπρούλι. Μια διαμάχη που είχαν με τον uh, ανεκδίητο τον uh, Άδονι. Αλλά αγαπητέ κύριε Λαμπρούλι, η μόνη περίπτωση που πλησίασε το κουκουέ. στο να πάει με εξουσία στη χώρα, ήταν στα Δεκεμβριανά του 1944. Και δεν πλησίασε με δημοκρατικό τρόπο, πλησίασε με τα όπλα.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 Υψηλά πράγματα. Έκανε αντιπλημμυρικά, έκανε έργα για τα νερά γενικά και είναι πραγματικά ο μόνος λόγος που που τον επικρίνανε τότε, που δεν πνίγει και η Λάρισα και πέρυσι. Αυτές οι μαλακές αυτό, δεν Από το 80 κάτι αυτό... Α... η Λάρισα είναι ζάχαρη ψιλοκομμένη με τον νερό. Αυτά τα προληπτικά είναι που με που χαλάνε την πιάζει. <laughs> Και όμως, και όμως. καλά όμως, και δηλαδή, όμως, χαλάνε την πιάτσα όμως. Μετά το λαμπρούλι όμως, μόνο πλατείε Κάναμε και συντριβάνια. Άσχετα από τώρα δεν έχουμε νερό. Παρ' όλα αυτά... Μη συζητάμε, τόση θάλασσα έχουμε γύρω μας, έχουμε νερό. Απλά δεν σας <Τι> αρέσει το αλμυρό; πέντε. Ναι, ναι, ναι, όχι θέλεις, <Τι> το θέλουμε γλυκό, δεν το <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> θέλουμε. Α, ε, αυτό, εκεί χαλάει η μαγιά. Οι <Τι> πολλέ απαιτήσει. <Τι> <Τι> <Τι> Γεια σου. Γεια σου. Είσαι αυτό που αμφισβητεί το φαραό. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Μέσω ότι δεν είμαστε φαραώ. Να ξέρει θα πέσει πάνω ή κατάρα τον φαραό. Δεν θα ήθελα. Θα σου στείλω τα UFO που μα έφτιαξαν τι πυραμίδε. Αν με ακούει και ο Μαρκώνη ξέρει. Α, δεν τα κάνανε σκλάβοι. Α, UFO, το ακούω. Είχαμε σκλαβάκια μα τα UFO. Μάλιστα. Δεν Ραλικό. ήταν σκλάβοι τα δημόσια υπάλληλοι. Α, πληρωνόντουσαν. Ε, δεν. δεν ήταν I'd έτσι με την αλυσίδα. Σε μπύρα και κρυθάρι. Μάλιστα. Να ξέρει θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να. Έχω να λοιπόν εδώ. Θα έχει πολύ κακό πρόβλημα με το πουφάντορα. τώρα, έχει μπλέξει άσχημα. Θα έχω πρόβλημα? Προβλέπα στο σπίτι, τη σκίθα τι που Αυτά δεν ήθελα. Θα έτυγα μια p*** σαν τι που φάνηκε, περίμενε.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 27% με το φλωράκι Α ναι θυμάμαι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 Καλησπέρα! Καλησπέρα, ανέλπιστο! Καλημέρα! Ανέλπιστο! Ανέλπιστο! Έτσι είπαμε. Χαθήκαμε. Λοιπόν, μια δασκάλα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Τάβρου έφτιαξε με τους μαθητέ τη Πανό Ειρήνης για την Παλαιστίνη. Α, αυτά δεν μπορώ που χαλάνε την πιάτα. Να αυτές οι μαλε... Αυτό που οι δασκάλε έχουν άποψη. Να, γι' αυτό. Γι' αυτό ιδιωτικά σχολεία μόνο, για να μην έχουμε τέτοιε μαλακίε. Και έτσι. χαλάνε την εικόνα τη κυβέρνηση. Ζητήθηκε από τι υπηρεσίε η πειθαρχική δίωξη τη θέση. Α, και λίγα μπράβο το κράτο. Ορίστε που λέτε ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί. Μάλιστα, ο διευθυντή ισχυρίζεται ότι επενέβη και η Ισραηλινή πρεσβία. Βέβαια, δεν μου πάει στο διάλογο κι αυτό μαζί με, με, με την πρεσβεία. Όχι, δεν θα του περάσει. Θα λέμε την αλήθεια. Και στα παιδιά και στου γονεί και στι γιορτέ. Σήμερα κάναμε, ξέρει, τη σχολική γιορτή. Για την επέτειο τη 28η. Στην περσινή γιορτή, εγώ είχα βάλει φωτογραφία την νεαρή Παλαιστίνια, την Αχέρτα Μιμή, μπροστά από πάνω του Ισραηλινού στρατιώτε, μαζί με την Παλαιστινιακή σημαία. Ε, στιχώς, δεν σε ως τρώει. Ως τρώει τώρα, σε τρώει και σένα. Έμεινε... Ε, μα ε? σε τρώει, κολοσ. <laughs> Τώρα, συγγνώμη. <laughs> με τρώει, με τρώει. Ναι. ναι. Θα λέμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Τα παιδιά και θα αγωνιζόμαστε και για την ειρήνη και κατά τη γενοκτονία που υφίσταται ο Παλαιστινιακό λαό. Έλα αποστολισμού. Καλημέρα, παιδί μου. Έ μου λέει αποστολή μου. Αυτή η συζητέ, ξεφτιρισμένοι του συμφίζα με τόσα χρόνια. Α, τώρα έχει ένα συζέτα Τι έγινε. Αναξοπίστησε. Είναι ραντιστέ για του μετανάστε. Και είναι η για του ομοφιλόφίλου. Και δεν ξέρω ότι έχουν παιδιά, εγκόνια συγενεί που δεν ξέρουν τα δωμάτιά του τι κάνουν. Ε. Και κάνουν τώρα τον ραντισμό στο κασελάκι. Δεν τρέποντε και λιγάκι. Έξεφτισμένο σε βιζαμε τόσα χρόνια. Καλέ κατέθελα. Είναι άλλο διάλλην. Κασελακικό <Και> είσαι. Ναι, παιδί. Γιατί βλέπω το άδικο άδικού βλέπετε από το κοινό. Όχι, μπράβο καλά κάνετε που το γαλλιάζεται το παιδί. Γιατί το έχει ανάγκη τώρα, μπράβο. Να ασανθούν το κόμμα δεν είναι ξυνήλ, αλλά είναι αγκαλιά. Κοίταξε να βρει στον έχει ανάγκη δεν το έχει δεν πάει. Γιατί οι άλλοι όλοι καλύτερο, όλη χάλια είναι. Ποιο να πιάσει και πιο δραματήσει. Να ναι, αλλά το μαζί γύπο, με αυτόν. Καλά τέλο πάντων. Το Γιώργο, τον Τεμπέλικ, τον άχρηστο. Σα παρακαλώ. Εμεί συζητάμε τον να λέξει, εμεί δεν είχα Τώρα σκατάσει είναι κι αυτό. Ω, ανέσχεντη! Κανένα δεν μπορείς να πληθυμίσωμε. δεν δαγκοτό θα κάνομε. Από γυνάτι και από καπρίτσλο πλέγουμε. Έτσι θα βγει αυτός. Στα χέρια σας είναι! <σχυσίλισμα> αυτός που έχει και Για πρωθυπουργός έτσι. Είμαστε, Εμείς. Yes. και είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι εμείς οικογενάρη με τα παιδιά μα τα εικόνια μας Τα λέει και η κυρά, από δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Της. Έτσι είναι να προσθέτω. και τη συμφωνείτε. Τι να πεις, ρε μου, το έχουν ρε παιδί μου, ψεύτες η Ελένη. και τι κάνανε για του μετανάστευσα που τους υποστηρίζανε. Τι κάνε πέντε χρόνια, σκατά κάνανε. Τίποτα, εκεί πέρα ένα χωράφι καλά να την υποβολέ. John Δεν λέει κουνούμα λε. Λοιπόν, τελικά ειδήσα από εφάγω το πιο παιχνίδι που λέει σε συχνά. Τι συχνάμε! Τώρα είναι! Τερχάζει απόλυτα στα πιο συχαμερά υποκείμενα που έχουν κυβερνήσει ποτέ ίσω πιο συχαμερή και του χοντρού γιατί ήξερα του είναι καρόνια, ότι είναι ζώα ατελείται. Αυτή η κροϊδέζουν μπροστά στα μούτρια, τόσο δράσω! Ενώ μεταξύ καλά, έκανε τώρα ο θυμίου και έβαλε και τον όρκο των ταγμάτων ασφαλιστών. Ο όρκο των ταγμάτων ασφαλίες. Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις σας του όνοτατου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. τον όρκο του Ελάσ, και να τον ακούσουνε μερικά ζώα, να ποια είναι η διαφορά. Ο όρκο των ανταρτών του Ελάσ. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελάσ για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Συμφωνείς από στο Λάκο μου? Ε, όχι ότι θα καταλάβω, αλλά ναι, ok. <συλίξε> Θα είμαι το κοριτσάκι που θα δίνω τα λουλούδια. Η λουλουδού. Επίση, θα είμαι η κοριτσάρα με το ξόβυζο που θα λέω το φιλικό δικό σα. Όλα αυτά για το συνέδριο Για το χώρο του συνεδρίου, ξέρετε ότι έχει επιλεγεί αυτό ο χώρο στον Γκάζι που είναι πρώην Ιθρηνό Κέντρο. Αυτοί που προσπαθούν να με κάνουν να ντρέπομαι που κάποτε του υποστήριξα, δεν ντρέπομαι. Αυτοί να ντρέπονται. Για του Ποιο που... θα κάνει να ντρέπεσαι, Μαρή, πα καλά, για ποιον λε, μίλα Για του εριδέρου που προσπαθούν να μου πούνε. Ποιοι είναι αυτοί, ότι ποιοι είναι αυτοί. Οι 87... Οι 87, οι 45. Οι γερο... Βασίλη και τέτοι. Ναι, τα νούμερα, τα νούμερα. Για του μόνο που ντρέπωμε είναι και κάτι κουκουέδε που φύγανε από το κουκουέ και πήγανε στο Σύριε και καταγγείλανε το κουκουέ για στο ελληνικό κόμμα. Γατάκια. Δεν ήταν κουκουέ αυτή που φύγανε. Αλλά. Ήτανε για να πάνε από την αρχή εκεί, απλά είχαν ξεχαστεί ε, κάπου αλλού. Ναι, εντάξει. Mm. Να σου πω, όσο για τον Κασελάκη, είναι αυτό που λέει στην ελληνική ταινία Δόξαση ο Θεό, βρε καλά που ήρθε. Και όσο για τον Ανδρουλάκη, αυτό το παλτό, ε, να δει εμεί οι Αρβανίτε, τον Ανδρουλάκη στο στήλι του, το λέμε είναι αυτό ο Πε σε σε φάου. είναι τόσο βαριέ που ούτε την μπουκιά του δεν κυνηγάει πρέπει να του πέσει στο στόμα Να πούμε ότι στις προηγούμενες δημοσιοποιήσεις όταν είχε βγει πάλι αρχηγό πριν τρία χρόνια τον είχανε για πλανητάρχη ε, ου, τριάντα του δίνανε κονταροφτυπιούτανε με το μισοτάκι και τελικά τα αρχίδια του Λοιπόν Πλανητάρχης και πάλι για πλανητάρχη τον έχουμε απλά πλανητάρχη δει